Πριν αρχίσω, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Στη νέα θέση που μου εμπιστεύτηκε η Εκκλησία, τον Άγιο Ανδρέα δηλαδή, θέλω να έχετε υπόψη σας ότι από την εργομένη Παρασκευή και κάθε Παρασκευή, το απόγευμα... Στις πέντε η ώρα θα έχουμε εσπερινό την παράκληση του Αγίου Ανδρέου και ένα μικρό κήρυγμα. Ένα κήρυγμα το οποίο θα κάνω εγώ και μέσα σε αυτό το κήρυγμα θα κάνουμε σταδιακά την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. σα το αναφέρω διότι μετά από τόσα χρόνια παρουσίας εδώ και εσείς και εγώ, αισθάνομαι ότι έχω το θάρρος να το απαιτήσω από σας και να σας παρακαλέσω να είστε παρούσες και παρόντες. Ο Άγιος Ανδρέας δεν μας και πολύ μακριά, στον παλαιό ναό θα γίνονται οι ομιλίες, δεν μας πέφτει λοιπόν και πολύ μακριά. Είναι ο προστάτης μας. Εκεί στον παλαιό ναό θα σας δίνετε η ευκαιρία και στο Αγίασμα να πηγαίνετε να προσκυνείτε αλλά και να προσκυνείτε και τον τάφο του Αγίου. Πολύ δε περισσότερο θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε Επάνω στα θέματα της θεία λειτουργία, τα οποία κατά το παρελθόν βεβαίω εξηγήσαμε, αλλά ασφαλώ πολλοί από εσά που ήρθατε εκ των υστέρων δεν τα έχετε παρακολουθήσει και δεν τα έχετε επομένω υπόψη σα. Επίση, θα έλεγα ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για σας και το ότι θα τελείτε η παράκληση του Αγίου Ανδρέου. Ο ασφαλός, ο Άγιος Ανδρέας, που είναι ο προστάτης και βοηθός των πατρινών, καταλαβαίνετε ότι ικανοποιείται ακόμα περισσότερο όταν βλέπει ότι κάποιοι πατρινοί χριστιανοί δεν έπαψαν να τον ξεχνούν, δεν έπαψαν μάλλον να τον θυμούνται, τον έχουν υπόψη τους, τον παρακαλούν αναφέρονται σε αυτόν με τις προσευχές τους και ασφαλώς αυτό που μπορεί να μας εγγυηθεί ο Άγιος είναι να πρεσβεύει και αυτός για μας προς τον Κύριο συνεχώς. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ημέρα και την ώρα κάθε παρασκευή κάθε παρασκευή στις πέντε η ώρα ταρχίζουμε. Αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση, από την ερκομένη Παρασκευή αρχίζουμε, τώρα, από αυτή την Παρασκευή που θα μας έρθει Η δεύτερη ανακοίνωση. Με αξίωση ο Κύριος, την περασμένη καλοκαιρινή σεζόν, να βρεθώ στους Αγίους Τόπους, στα Ιεροσόλυμα, για τέταρτη φορά, Και βεβαίω δεν είναι η ώρα και η στιγμή για να σας πω πως πέρασα, να σας πω την ευλογία που είχαμε από τα Άγια προσκυνήματα, η μικρή ομάδα που βρεθήκαμε εκεί, αλλά τώρα σας λέγω απλώς ότι εγώ όπως πάντοτε ούτε και τώρα σας ξέχασα Ούτε βεβαίως και σας ξεχνώ ποτέ και στις προσευχές μου σας έχω φέρει δε στο τέλος να περάσετε να το πάρετε ένα μικρό σταυρουδάκι από τους Αγίους Τόπους το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά που το κάνουν ανεκτήμητο. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι στο κέντρο του μικρού αυτού σταυρού υπάρχει ένα κομματάκι από την πέτρα που υπάρχει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ εκεί δηλαδή που εγεννήθη ο Κύριος και η δεύτερη ανεκτήμητη ευλογία είναι ότι αυτά τα σταυρουδάκια έχουν περάσει και έχουν αγιαστεί από όλα τα μέρη των Αγίων Τόπων από τον Πανάγιο Τάφο από το φρικτό Γολγοθά, από τη Βιθλέμ που σας προείπα, από την Ναζαρέτ εκεί που εγεννήθη ο Κύριος, εκεί μάλλον που μεγάλωσε ο Κύριος και από όλα τα μέρη από την Κανά της Γαλιλαίας, εκεί που έκανε τα θαυματά του, από την Καπερναούμ, από όλα αυτά τα μέρη. Επομένως έχετε επάνω σε αυτό το μικρό σταυρό που θα πάρετε, Έχετε κι εσείς στο σπίτι σας, στο δωματιό σας, όπου κι αν το βάλετε, έχετε επομένως την χάρη και την ευλογία όλων των Αγίων Τόπων. Όταν θα το βλέπετε, να κάνετε και μια προσεχούλα και για μένα. Και τώρα έρχομαι στο θέμα μου. Και όπως είναι γνωστόν το θέμα μου είναι το βιβλίο των παροιμιών του και συγκεκριμένα θα ενθυμίστε ότι την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο ερμηνεύσαμε τους δύο στίχους, τον 13 και τον 14 του τρίτου κεφαλαίου. Στους δύο αυτούς στίχους είδαμε τα εξή, τα οποία βεβαίως εν συντομία θα σας επαναλάβω, διότι και οι υπόλοιποι στίχοι, τους οποίους τα ερμηνεύσουμε σήμερα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους δύο προηγούμενους. Στον 13 λοιπόν και στον 14 στίχο είδαμε την αξία της σοφίας του Θεού. Είδαμε το πόσο ανεκτήμητη είναι η σοφία του Θεού και είδατε ότι ο πλούσιος βασιλεύς ο Σολομών ο οποίος έχει γράψει αυτό το ιερό βιβλίο παρότι είναι πάμπλουτος παρότι ζει μέσα στα χρυσά παρότι ζει μέσα στην πολυτέλεια παρότι ο πλούτος του χαρακτηρίζεται αμύθιτος εν Μπροστά στη σοφία του Θεού, ακούσατε πώς θεωρεί τον πλούτο του, τίποτα, μηδέν. Όταν λέει έρθει η ώρα να διαλέξεις ανάμεσα στη σοφία του Θεού και στα χρυσάφια και στα ασύμια του κόσμου, εσύ να διαλέξεις τη σοφία του Θεού, είναι τη λίθων πολυτελών. Η σοφία του Θεού, χρήσων αυτήν εμπορεύεσθε ή χρυσίου και αργυρίου τις αυρίσσ Η χρυσιου και αργυριου της η σοφια του Θεού, ο λόγος του Θεού, οι Γνώσει του Θεού, έχουν τόση μεγάλη αξία που είναι ανόητος εκείνος ο άνθρωπος, αφελής ο άνθρωπος, ο οποίος πλανάται μπροστά στα χρυσάφια και στα σύμια και αφήνει και ξεπουλάει όσο όσο τη σοφία του Θεού. Στο στίχο 13 τι μας είπε... Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που βρήκε τη σοφία του Θεού. Και όπως είπα σήμερα στον Όσιο Λουκά που ήμουν και λειτουργήσα έχουμε τη σοφία του Θεού αλλά δεν τη βρήκαμε. Η σοφία του Θεού υπάρχει αλλά δεν τη θέλουμε δεν την ψάχνουμε έτσι λέει εδώ είδατε τι λέει μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία το έβρε σημαίνει ότι η σοφία δεν θα έρθει να σε βρει εκείνη εσύ θα ψάξεις να τη βρεις το έβρε σημαίνει ότι ο Κύριος δίνει τη σοφία του στον κόσμο αλλά εσύ πρέπει να την να την ψάξεις, να δεις πού είναι αυτή η σοφία για να σε φωτίσει για να με φωτίσει διότι η σοφία του Θεού θα με καθοδηγήσει στο σωστό, στο τέλειο στο να πράξω το θέλημα του Θεού Η σοφία του Θεού θα είναι εκείνη η οποία θα με διδάξει πώς θα φτιάξω οικογένεια, πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου, πώς θα μιλήσω στα παιδιά μου, πώς θα μιλήσω στα αγώνια μου, πώς θα συμπεριφερθώ στους συνανθρώπους μου, πώς θα συμπεριφερθώ στο γείτονα και στη γειτόνισσα που με βλέπει με μίσος και με κακία. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Να συμπεριφέρομαι άψογα, όχι όπως θέλει η νοοτροπία του κόσμου, αλλά όπως θέλει η σοφία του Θεού. Επομένω εδώ στο στίχο 13 δώστε σημασία στο, στη λέξη «Έβρε, μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία». Και σα είπα υπάρχει η σοφία του Θεού. Ναι. Να την βρούμε. Ας σας πω όπου θα την βρούμε. Τη σοφία του Θεού θα την βρεις. Στην Αγία Γραφή. Πρώτα. Εκεί είναι η σοφία του Θεού. Η σοφία του Θεού θα την βρεις. Δεύτερο. Πού. Στο κήρυγμα. Εδώ που ήρθες. Γιατί σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν θα πάψω να το λέω διότι πολλές φορές μας πλανά ο διάβολος και εμάς, τους Ιεροκήρυκες αλλά και εσάς η σοφία του Θεού είναι εδώ εδώ δεν μιλάει ο Τιμόθεος εδώ δεν μιλάει ο Ιεροκήρυκας στα κηρύγματα που πάτε δεν μιλάει ο Ιεροκήρυκας αν μιλήσει ο Ιεροκήρυκας θα τον πατάξει ο Θεός θα τον ταπεινώσει ο Θεός εδώ μιλάει το Πνεύμα του Άγιο χρησιμοποιεί εμένα τον άθλιο, το βρωμερό, τον ακάθαρτο, το ηχείο, το ακάθαρτο, για να μεταφέρει σε σένα το Λόγο του Θεού. Δεν έχω εγώ την αξία. Εσύ μην κοιτάς ποιος είναι αυτός που σου μιλάει. Εσύ να κοιτάς τι λέει αυτός που σου μιλάει. Εδώ λοιπόν που ήρθες, ήρθες να ακούσεις τη σοφία του Πνεύματος, Τη σοφία του Λόγου του Θεού. Εδώ που ήρθες δεν ήρθες να θαυμάσεις τον Ιεροκήρυκα Τιμόθεο. Εδώ ήρθες να ακούσεις και να απολαύσεις τη γλυκύτητα του Λόγου του Θεού. Εδώ είναι η σοφία λοιπόν. όδε η σοφία εστί. Εδώ είναι η σοφία. Εδώ στο κήρυγμα που ήρθες εσύ και κερδίζεις και χάνει αυτός ο οποίος βαρέθηκε να έρθει σήμερα και κάθεται στο σπίτι του και χασμουριέται και ξύνεται εξαπλωμένο στο κρεβάτι και γυροφέρνει επάνω στο κρεβάτι και κοιτάει τηλεόραση και δεν ξέρω ότι τι άλλο κάνει Ευτυχείς εσύ που ήρθες εδώ να ακούσεις να απολαύσεις να γευτείς τη γλυκύτητα των λόγων του Θεού Η σοφία του Θεού είναι Εκεί μέσα στο εξομολογητήριο, άμα πας όμως με φόβο Θεού, ε; εκεί μέσα θα ακούσεις η σοφία Θεού. Άμα πας με τα ταπείνωση, άμα πας με το κεφάλι ψηλά και πεις παπούλι δεν έχω τίποτα, άντε διάβασέ μου μια ευχή, δεν άκουσες τίποτα. Δεν άκουσες τίποτα. Προέτρεξες, έκλεισες το στόμα του Αγίου Πνεύματος, να μην σου πει, να μην σου πει. Το πρόκλησε. Με αυτό που είπε, έκλεισε το στόμα. Δεν μιλάει το πνεύμα του. Αφού βλέπει ότι είσαι εγωιστής, αφού βλέπει ότι είσαι ευρώμικο, αφού βλέπει ότι μπήκε με πνεύμα τη αφού βλέπει ότι είσαι αδιότο, αφού βλέπει ότι δεν έχει διάθεση να ξυπνοειθεί, αφού βλέπει ότι δεν έχει διάθεση να διορθωθεί, άστο σου λέει αυτό, Αυτό θα Αυτό θα κολαστεί. Γιατί πήγε στην εξομολόγηση μόνο και μόνο να μου πεις ότι δεν έχει τίποτα, πρώτα να μου λες ψέματα, δεν σε πιστεύω. Αλλά και δεύτερον, αυτός ο τρόπος που πήγες μέσα, βλέπεις δεν δίνει και το δικαίωμα στον ιερέα να σου πει δύο κουβέντε σωστές, που δεν είναι ο ιερέας, είναι το Πνεύμα το Άγιο, να σου πει δύο συμβουλέ, να του κάνεις και εσύ καμιά ερώτηση, πνευματική ερώτηση, τίποτα. Άρα δεν εκτιμάς, άρα δεν θέλεις, άρα δεν κοφεί, άρα δεν συγκινείσαι από τα λόγια του Κυρίου. Πήγες, αχ, εκεί. Άρπα -κόλα. Και επομένως, χάνεις την ευκαιρία. Πόσο ευτυχείς, μου το λένε πολλές φορές, είναι άνθρωποι που πηγαίνουν σε γέροντες πνευματικούς, πνευματικούς ανθρώπους και πάνε αφού τελειώσουν τα εξωτάω ακούνε τα ημαρτημένα τους μετά κάθονται και ακούνε ακούνε όχι τη σοφία του γέροντα αλλά ακούνε τη σοφία του Αγίου Πνεύματος και τους μιλάει το Πνεύμα του Άγιο και δεν χορταίνουν δεν σταματάει, δεν θέλουν να σταματήσει το Πνεύμα του Άγιο αυτή είναι η διαφορά βρίπεις λοιπόν ότι υπάρχει η σοφία του Θεού στον κόσμο. Υπάρχει στο κήρυγμα, υπάρχει στη γραφή, υπάρχει στον ιεροκήρυκα, υπάρχει στους χριστιανικούς κύκλους, υπάρχει στον πνευματικό, υπάρχει στις εκκλησίες, υπάρχει παντού. Αλλά πρέπει να την ψάξεις, πρέπει να την ανοιχνεύσεις, πρέπει να έτσι λέει, έβρε, μακάριος άνθρωπος, ως έβρε σοφία να την ψάξεις τη σοφία του Θεού αν θέλεις να κερδίσεις και παρακάτω είπαμε αυτό που είπα και προηγμένως αν έρθει η ώρα να διαλέξεις σοφία Θεού ή λεφτά ξέρω τι λέτε μέσα σας λεφτά λέτε μέσα σας το ξέρω αυτό είμαι βέβαιος γιατί βλέπω τα μάτια μου και εμένα του λέγουν. Πάω στον δρόμο πολλές φορές, βλέπω μέσα σε εκείνα τα προπά, εκεί πέρα, ο γέρος, στη τιμένες στην ουρά. Να ρίξουνε ελότο, να ρίξουνε από αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Γιατί ονειρεύονται, τι ονειρεύεσαι, τι ονειρεύεσαι κυρά μου. Τι ονειρεύεσαι εσύ με τα άσπρα μαλλιά, τι ονειρεύεσαι, λεφτά ονειρεύεσαι. Καταπάρεις μαζί σου τα λεφτά θα σε βοηθήσουν τα λεφτά στην έξοδο της ψυχή σου, θα σε βοηθήσουν τα λεφτά, θα σε βοηθήσουν όταν, θα έρθει η ώρα να απολογηθείς ενώπιον του Θεού, θα τα πάρεις μαζί σου τα λεφτά. Θα σε βοηθήσουν τα λεφτά στην απολογία σου ενώπιον του Κριτού, τι θα σε βοηθήσουν αντί οι άνθρωποι να βλέπουμε πώς θα ετοιμάσουμε την ψυχή μας, πώς θα σταθούμε ενώπιον του Κριτού, πώς θα του, θα, θα, θα του μιλήσουμε πώς θα απολογηθούμε εκείνη την ημέρα εμείς σκεφτόμαστε πώς θα φτιάξουμε περιουσίες και πώς θα κερδίσουμε εκατομμύρια κρίσον αυτήν εμπορεύεστε ή κρισίου και αργυρίου θησαυρούς κρίσον δηλαδή πουλή και εσύ ακόμα ο ίδιος πουλή σου, να κερδίσεις Σοφία Θεού, πουλα το σακάκι σου, πουλα το χτήμα σου, έχω περιστατικό. Δεν ξέρω να σας το είπα, έχω περιστατικό τέτοιο. Ήρθε ένας ηλικίωμέρος να εξομολογηθεί και μου έλεγε για τον πατέρα του κάνει τον παππού του, δεν θυμάμαι. Ο παππούλη μου λέει, ο πατέρας μου, ο παππούς μου, σας είπα, δεν θυμάμαι. Επούλησε χτήμα ολόκληρο, χτυμα ολόκληρο για να πάρει την Αγία Γραφή τότε, που η Αγία Γραφή ήταν σπάνια και δεν υπήρχαν Άγιες Γραφές. Επούλησε χτήμα, χτήμα, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Επούλησε χτήμα για να αγοράσει την Αγία Γραφή. Και τώρα που την έχουμε τζάπα, και τώρα που υπάρχει, ακόμα και στα καροτσάκια υπάρχει, δεν συγκινείται το μάτι μας, δεν συγκινείται η καρδιά μας Δεν πάμε να την αγοράσουμε, είναι ακριβή Είναι ακριβή 20 ευρώ, 20-30 ευρώ Με 30 ευρώ όμως αγοράζεις τη Βασιλεία του Θεού Με 30 ευρώ αγοράζεις τη Σοφία του Θεού, είναι ακριβή Δεν είναι ακριβή Δεν είναι ακριβή Επομένως αγαπητοί μου αδερφοί και αδερφές Υπάρχει η σοφία του Θεού, αλλά δεν τη θέλουμε. Δεν μα ενδιαφέρει. Και θα είσαι να σου και Ένα πικρότερο ακόμα, υπάρχει και μέσα στο σπίτι σου. Υπάρχει η Αγία Γραφή. Κι όμω προτιμά να πάρει την εφημερίδα, προτιμά να πάρει τα βρωμοπεριοδικά, προτιμά να ανοίξει εκείνη το χρωμοκούδι που λέγεται τηλεόραση που δεν έχει τίποτα καλό. Τίποτα καλό! Μα τίποτα καλό! Και κάτσε με τι ώρε εκεί μπροστά και βλέπει και δεν προτιμά να πάρει το ιερό εκείνο βιβλίο, την Αγία Γραφή, που και μόνο που θα το πιάσεις, που θα το πιάσεις μόνο. Που θα το πιάσεις μόνο. Αγία Και Εκείνες τις λίγες στιγμές που θα το βαστάσεις τα χέρια σου, είσαι Άγιος, πνεύμα Θεού, έρχεται πάρας. Και εμει το βλέπουμε, άστο, κάτσε εκεί στο οικονοστάσεις, περίπου. Πώς θε να σε εμπλογήσει για να σε χαριτώσει η σοφία του Θεού. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Στίχος 15. Τη μειωτέρα δε εστί πολυτελών. Ακούς τι λέει για την Αγία, για τη, για τη Σοφία του Κυρίου, είναι τιμιότερη, δηλαδή έχει μεγαλύτερη αξία από τι, από πολύτιμους λίθους από τα διαμάντια δηλαδή, ε? τα διαμάντια. τι είδες κάτι, κάτι στάρ που βγαίνουν στην τηλεόραση που κοκορεύονται και, και, και καμαρώνουν γιατί, λέει τούτο το δαχτυλίδι που φοράω, τούτο το δαχτυλίδι λέει, έχει, έχει πέτρα, πέτρα λέει. Ζαφίρι έχει. Τάβανο να το δεις, εσύ τώρα είναι ζαφίρι, και αν μπορεί να το διακρίνει. Καλά, παραμύθια. Και ίσως και αυτή να την κοροϊδέψει. Και καμαρώνει γιατί το δαχτυλίδι έχει ζαφίρι, Εκεί είναι η αξία. Η αξία που είναι. Σε αυτό που είναι τιμιότερο. Ακριβότερο, πολυτιμότερο από το θαπήρ μου Που είναι τι Που είναι η σοφία του Θεού Ήρθε μέσα σου η σοφία του Θεού, τη γνώρισες, Τι βρήκες Τι βρήκες, ε κάτσε εκδητός, θυμάστε σας το είπα σας το παράδειγμα, δεν σας το είπα Το είπα στάλα τα κηρύγματα, εσάς δεν σας το είπα Ήταν ένα Βασιλιά, ας το πω σας γρήγορα, ένας Βασιλιά ήτανε ο οποίο παρόλα όσα είχε δεν ήταν ικανοποιημένο. Όλο γκρίνιαζε, όλο μια ζωή ήταν έτσι θλιμμένο, κατηφή, μουτρωμένο. Του λέγανε οι δικοί του βρε, τι έχει, γιατί σε έτσι. Η γυναίκα του, η βασίλισσα, η στενή του έτσι άνθρωπη, Βασιλιά μου, τι έχει, γιατί σε έτσι. Δεν ξέρω. Είμαι απογοητευμένο. Μα απογοητευμένο εσύ ο Βασιλιά. Με τα λεφτά σου, με τα πληλάμια σου, με τα, τα διαμάντια σου, με τους δούλους σου, με τους υπηρέτες σου, με τις υπηρέτριες, με το ένα, με το άλλο, που δεν σου λείπει τίποτα, που μόνο το δαχτυλό σου κουνά, το δαχτυλό σου κουνά μόνο. Και στέκονται όλοι, προσοχή, δεν γίνεται ικανοποιημένο. Κάποια μέρα λοιπόν, καλεί όλους τους υπη, υπηκόους, το, εκεί τους υπηρέτες του βασιλείου του, τους λέει θα πάτε να μου βρείτε Έναν ευτυχισμένο άνθρωπο να μου τον φέρετε. Ένα ευτυχισμένο. Θα πάτε μέσα στα όρια του βασιλείου μου, μέσα στην περιοχή που εγώ είμαι ο βασιλιά, να μου βρείτε έναν ευτυχισμένο άνθρωπο. Να μου τον φέρετε εδώ, να δω πως είναι ένα ευτυχισμένο. Εγώ όλο, όλο κλαμμένο είμαι. Εγώ είμαι όλο μου τρομένο. Πήγαν που να πάνε, Είπαν μεταξύ του, Πού θα βρούμε ευτυχισμένο, απάνω στου πλούσιου, εκεί που υπάρχουν οι βίλε, εκεί που υπάρχουν τα εκατομμύρια, εκεί που υπάρχουν οι τραπεζικέ καταθέσει, εκεί που υπάρχουν τα χρυσάφια και τα πριλάντια. Πάμε εκεί πέρα. Πάνε, πήραν σβάρνα τι βίλες. Είσαι ευτυχισμένο, Όχι. Γιατί δεν είσαι, ε, Θέλω περισσότερα. Εσύ είσαι ευτυχισμένο, Όχι. Γιατί, Γιατί με χώρισε γυναίκα μου, Εσύ είσαι ευτυχισμένο, Όχι. Γιατί? Γιατί το παιδί μου με βρίζει και με βλαστιμάει κάθε μέρα, εσύ είσαι όχι, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, κανείς, κανείς ευτυχισμένος. Πού να πάμε, απογοητεύτηκαν, Αν και πάμε λέει στη μέση τάξη, όχι σε εκείνους που δεν είναι ούτε πολύ πλούσιοι, αλλά ούτε και πολύ φτωχή. Πάνε και σε εκείνους, είσαι ευτυχισμένος. Όχι. Γιατί το ρεύμα, γιατί ιδεοί, γιατί αυξησει γιατί τιμολόγιο, γιατί φορεία, γιατί το ένα, γιατί η γυναίκα μου, γιατί τα παιδιά μου, γιατί τα γόνια μου, γιατί ο θάνατος, γιατί οι αρρώστιες, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. γιατί. Πάνε και στους φτωχού, τι να του πούνε εκείνοι. Ακόμα χειρότερα εκεί τα πράγματα. Φτωχό και εκείνος, φτωχή εκείνη, ούτε λεφτά να φάνε, σπίδια δεν είχανε, Τίποτα δεν είπα. Τα μαζέψανε να γυρίσουν στο βασίλια. Αλλά καθώ γυρνάγανε, φτάνουν λέει μπροστά σε μια κουφάλα ενό δέντρου. Κοίτανε μέσα στην κουφάλα να κάθεται ένα. Ένα ο οποίο ήταν γυμνό εντελώ. Κρεβάτι να κοιμηθεί δεν είχε. Σπίτι να μείνει δεν είχε. Πιάτο να πάει δεν είχε. ποτήρι να πιει δεν είχε. Καρέκλα να κάτσει δεν είχε. Τίποτα δεν είχε. Χάμου καθόταν. Αξίριστος. Βρωμιάρης. Τα μαλλιά του ξέπλεκα εκεί. Μπερδεμένα. Τα νύχια του μεγάλα. Άκοπα. Τον είδαν έτσι βρωμιάρη λέει Τι να του πούμε τώρα. Αν τον ρωτήσουμε αυτό να γίνει ευτυχής. Δεν τον βλέπεις πως είναι. Τι να τον ρωτήσει αυτόν τον κακομύρη. Δεν βαριέσαι λέει κάποιος εκεί στην παρέα. Α πάμε να τον ρωτήσουμε ξέρω. Α να έχουμε και ήσυχη τη συνειδησή μας ότι τους ρωτήσαμε όλους. Πάνε λοιπόν λέει παππού λέει, να σε ρωτήσουμε κάτι. Ωπίσετε ρε παιδιά τι θέλετε. Δεν μου λες λέει παππού. Είσαι ευτυχισμένος. Είσαι ευτυχισμένο! ευτυχισμένο! Εσύ, άμπλωμα να ξαπλώσει δεν, δεν, δεν, δεν, δεν έχεις. Κουβέρτα να σκεφαστεί δεν έχεις. Ρούμπι να τηθεί δεν έχει! Τίποτα δεν έχει! Είσαι ευτυχισμένο! Ευτυχισμένος Τρει ευτυχισμένο! Πανευτυχή! Δεν σου βλέπει τίποτα! Τίποτα! Τώρα ρωτάνε! Δεν παύει για κάτσε! Είσαι δεν έχει τίποτα! Απόσε ευτυχισμένο. Κάνετε λάθο, λέει. Εγώ έχω τον κύριο μου, με τον οποίο μιλάω κάθε μέρα. Ήταν ένα ασκητή. Όχι απλώ ευτυχή, τρει ευτυχισμένο. Τον πήραν, του ρίξανε ένα σεντόνι επάνω του, να μην φαίνεται η γύμια του. Τον πήραν, λέει, θα πάμε στο βασιλιά. Τι με θέλετε στον βασιλιά, Πάμε στο βασιλιά, Θέλει να σε τι, να σε γνωρίσει. Είσαι ο μόνο ευτυχισμένο μέσα στο κράτο. Το πάνε στο Βασιλιά. Βασιλιά, λέει, βρήκαμε ευτυχή. Ευτυχή, πού είναι αυτό, για να τον δω. Για να τον δω. Μόλι τον παρουσιάσανε, απογοητεύτηκε. Τι να δει ο Βασιλιά. Τι να δει, ένα βρωμιάρι. ευτυχής, ένα ξυπόλητο. Τα νύχια του μεγάλα. Τι. Εσύ είσαι ευτυχής, πανευτυχής Βασιλιά μου, πανευτυχής Βασιλιά μου, μα πως πανευτυχής, εσύ δεν έχεις τίποτα, εσύ δεν έχεις τίποτα και όμως, λέει, είμαι πανευτυχής, γιατί είσαι πανευτυχής, γιατί έχω τον Χριστό. Δεν απέκτησαν ποτέ την αληθινή γνώση. σαν το μυαλό τους το πνεύμα τους ποτέ δεν άφησαν τη σκέψη τους την καρδιά τους να πάει παραπέρα από αυτό που βλέπανε δεν θέλησαν ποτέ να μάθουν να πληροφορηθούν να ανησυχήσουν για το τι γίνεται μετά τον κάνατο και γι' αυτό είναι τα ταλέπονες και την ταλεφορία τους γιατί είσαι πανευτυχής έχω τον Χριστό. Δεν μου λείπει τίποτα. Ο Χριστός μου τα δίνει όλα. Ποια όλα. Όλα. Δεν μου λείπει τίποτα. Καταλάβατε είναι είσαι Γιατί είναι τιμιωτέρα λίθων πολυτελών η σοφία του Θεού. Γιατί όταν η σοφία του Θεού, ο Κύριος δηλαδή, τον έχεις μέσα στην καρδιά σου, Είσαι γεμάτος. Δεν σου λείπει τίποτα. Τίποτα. Εμείς των Χριστών κοιτάξαμε και τον αντικαταστήσαμε με σαλόνια, με ρούχα, με χρυσαφικά, με πιατικά, με το ένα, με πολυέλαιους, με ωραία αυτά, με ωραία κάδρα στο σπίτι μας και δεν χορταίνουμε και όλο μαζεύουμε και όλο μαζεύουμε και όλο μαζεύουμε και ικανοποίηση δεν υπάρχει. Γιατί γιατί ο κύριος δεν αντικαθίσταται. Ο κύριος δεν αντικαθίσταται. Όταν είσαι ευτυχής με τον κύριο, ξεχνιές δεν θες τίποτα. Τραβάτε, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, τραβάτε στα κελιά των καλογέρων, ειδικά των Αγίων καλογέρων, του πατρός Παησίου, του πατρός Πορφυρίου, τραβάτε να δείτε. Μια κονίτσα ήταν. Μια κονίτσα, πάνω στο κρεβάτι, μια κονίτσα, ένα σταυρδάκι. Ένα σταυρδάκι. το κελίτ, ένα κρεβάτι. Δεν σου λείπει τίποτα. Όχι τίποτα. Έχω τον Χριστό. Τελείωσε. Εμάς που μας λείπει ο Χριστό προσπαθούμε να γεμίσουμε τα σπίτια μας με όλες τις πολιτείες του κόσμου τις αιδίες του κόσμου που όμως δεν γεμίζει. Δεν αντικαθίσταται ο Κύριος. Εμπρός λέει σε αυτή παρακάτω. Τι λέει. Ουκ αντιτάξετε αυτοί δεν πονηρών δεν κομειρώνει. Αν την πάρεις, ναι, τη σοφία του Θεού και την συγκρίνει και τη συγκρίνει Έτσι. Τίποτα δεν μπορεί να βγει μπροστά τη Τίποτα από τα κοσμικά τα οποία δεν δείτε πως θα λέει. Πονηρά. Δηλαδή αμαρτολά πράγματα. Τίποτα κοσμικό δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στη σοφία του Θεού. Τίποτα. Τίποτα. Μπροστά στη σοφία του Θεού ούτε ο κόσμος, ούτε η χωρή, ούτε τα τραγούδια, ούτε τα ξενύχτια, ούτε τα διαμάδια, ούτε όλα αυτά τα οποία ζει ο κόσμος και όμως βλέπετε ανικανοποίητος είναι. Ανικανοποίητος. Σας το έχω ξαναπεί αυτό που θα σας πω. Κάποιος συγγενής μου, κάποτε συγγενής μου στην Αθήνα που ήμουνα, μας πήρε και εμένα και τα αδέρφια μου να πάνα να μας κάνει ένα τραπέζι, είχε παντρευτεί. Και μόλις πήγαμε έξω να φάμε, το βράδυ, μας είπε μεταξύ των άλλων, κοσμικός αυτός, κοσμικός. Λέει, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Το θυμάμαι εδώ και 25-30 χρόνια τώρα. Και δεν το ξεχνώ, θα σας πω λέει κάτι, τι θα μας πεις, λέει η ζωή μου μέχρι τώρα ήταν ζωή κοσμική. Έτρεξα, ευχαριστήθηκα, απόλαυσα τον κόσμο, τις γυναίκες, το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί, με στην αμαρτία, στη Ευρώπα, στο σεξ, ό, όλη αυτή τη μόχλα όλοι, όλα αυτά. Στα ξενυχτάδικα, στα χορευτάδικα που θα λένε κοίτα στα... Ο, ο, ούτε τα ξέρω. <συρίζει> Δίσκο. Έτρεχα. Από εδώ, από εκεί, νύχτα, μέρα, όλα παντού. Έτσι να βρω την ευτυχία. Θέλετε, <συρίζει> λέει, να σα πω κάτι να μα πει. <συρίζει> Είχε μια μάνα Αγία μάνα. Όταν έβγαινε, λέει, η μάνα μου το πρωί να πάω να ψωνίσει και πέρναγε από καμιά εκκλησία και έβαζε ένα κεράκι, ένα κεράκι. Και γύριναγε στο σπίτι λέει και άστραφε ολόκληρη. Τη χαρά αυτής της γυναίκας για ένα κερί δεν την είχα νιώσει ποτέ στη ζωή μου για τόσα πράγματα τα οποία είχα πολλά. Την έβλεπες και άστραφε έλαβε. Χαρά γιομάτι γιατί πέρασε από μία εκκλησία και έβαλε ένα κεράκι και προσκύνησε τη εικόνες. Βλέπεις τι, σοφία Θεού. Βλέπεις τι σημαίνει η σοφία Θεού. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Τίποτα το πονηρό και κοσμικό πράγμα δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί. Τίποτα. Ούκ αντιτάξετε αυτή, στη σοφία του Θεού, τίποτα δεν μπορεί να αντιταχθεί. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί. Τίποτα! Τίποτα! Τίποτα! ουδέν πονηρών εύγνωστος εστί θα σας θα πω τι σημαίνει αυτό πάση της εγγίζουσιν αυτή λέει όποιος την πλησιάζει της οποίας του δύο ο οποίος την πλησιάζει αμέσως την αναγνωρίζει ξέρετε τι σημαίνει αυτό κυρίες και κύριοι, ξέρετε τι σημαίνει αυτό Α, εδώ είναι μεγάλη φιλοσοφία τώρα εδώ θέλει να σταυρώσετε τα χεράκια σας να παρακολουθήσετε αυτό που θα σας πω γιατί εδώ είναι η σοφία του Θεού Είναι τι λέει, εύγνωστος εσύ το σημαίνει εύκολα λέει την αντιλαμβάνετε εύκολα την καταλαβαίνει κάποιο που την πλησιάζει τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι πολλοί μπορεί να παρουσιαστούν μπροστά σου και να σου λένε ότι έχω τη σοφία του Θεού. Πολλοί μπορεί να παρουσιαστούν. Και ο θηλιαστής τι έρχεται και σου λέει, ε, τη σοφία του Θεού έχω έτσι δεν σου λέει. Τι έρχεται και σου λέει ο Πρωτεσάντης, Σοφία του Θεού. Ο καθολικός ο Πάπας τι μας λέει, είδατε τι είπε χτες. Μου μίλησε ο Θεός λέει. Τα ακούσατε χθες. Αυτό που είπε. Τα ακούσατε. Yeah, yeah. Εμείς. Ναι, μου μίλησε λέει ο Θεός και μου είπε κάτσε αυτού που είσαι. Είσαι άξιος εσύ. Yeah. Θεός ήταν αυτός ή δαίμονας. Δαίμονας ήταν. Yeah. Δαίμονας yeah. Όποιος πλησιάζει λέει yeah. τη σοφία του Θεού την καταλαβαίνει. Την καταλαβαίνει. Είναι εύγνωστος. Εύκολα ο Κύριος σε κάνει να την καταλάβεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έρχεται κάποιος και σου λέει κάποιες αλήθειες. Του Χριστου εδώ που ήρθαμε. Άμα πας σε ένα άλλο δίθεν πνευματικό και αρχίζει και σου λέει μοντέρνα πράγματα. Εγώ είδα και σας είπα δεν επιτρέπεται οι γυναίκες να φορούν παντελώνια, δεν επιτρέπεται οι γυναίκες να κουρεύονται, δεν επιτρέπεται οι γυναίκες να βάφονται. Δεν επιτρέπεται... Τα έχω πει αυτά. Και επιμένω σε αυτά. Και τα φώναξα, και πώναξα το λαρίκι μου, και η γλώσσα μου μάλιστα τα είπα, τα είπα, τα είπα, τα είπα, και τα ξαναλέω και τα ξαναλέω και τα, και τα, τα ξαναλέω. Πες λοιπόν, ότι πας σε ένα άλλο παπάν. Και σου λε, το μιλώ. Τι λέει τώρα, δεν είστε καλά να μην κουρευτεί σήμερα, στον 20ο αιώνα, αλλά δεν τη δουλειά σου, πέσε την αλήθεια. Εσείς που κουρευόστε, οι περισσότεροι κουρεμένες, Δεν εγώ δεν σας κατηγοράω, ούτε δεν κάτσω να ψάξω τα κεφάλια σας. Λοιπόν, πέσε την αλήθεια όμως, πέσε την αλήθεια. Ποιος λέει την αλήθεια, ποιος. Αυτός που σου είπε να κουρέδεσαι ή εγώ που σου είπα να μην κουρέδω. Την αλήθεια πέσει. Α, τα κεφάλια κάτω. Μιλά. Γιατί ξέρεις που είναι η σοφία του Θεού. Ξέρεις, εσύς τουλάχιστον έχετε την ειλικρίνεια εδώ και να πεις, ξέρεις παπούλι καλό είναι αυτό που μας λες. Άλλο εγώ μπορεί να μην μπορώ, εγώ μπορεί να μην θέλω, μπορεί να το έχω συνηθίσει, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, μπορεί ο άντρας, μπορεί τα παιδιά μου, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί. μπορεί, μπορεί, μπορεί. Αλλά την αλήθεια την έχεις εσύ, εσύ λες την αλήθεια. Το ξέρουν ποιος λέει την αλήθεια, ξέρουν οι άνθρωποι που πλησιάζουν την αλήθεια, ξέρουν ποιος είναι αυτός που θα πει την αλήθεια. Θυμάμαι κάποτε μου είπε ένα δεσπότης, Άγιος δεσπότης, ευλογημένο άνθρωπος, μου λέει ότι όταν ήμουν πάτερ μου, μου λέει ιεροκήρυκας, Βλέπω μια μέρα στο εξομολογητήριό μου και έρχεται μια κοπέλα να εξομολογηθεί. Με ένα σόρτς, με ό,τι προκλητικότερο υπήρχε την εποχή εκείνη εδώ δηλαδή και 25-30 χρόνια, ό,τι προκλητικότερο βαμένη, καταλαβαίνετε πως ήταν. Τον βρίσκει, αφού ρώτησα να μάθει ποιος είναι, γιατί ήταν περίφημος πνευματικός στην Αθήνα. Τώρα είναι δεσφότη, σα είπα, λέει θέλω τον παππούλι να εξομολογηθώ, μάχισαν. Γίνει ο γέροντας να την εξομολογήσει. Μου λέει, πάτερ μου κάθισαν να την εξομολογήσουν. Αυτή είχε ένα στυλ λίγο αδιάντροπο. Εγώ, μου λέει τα μάτια μου κατεβασμένα, την λέω λέει πέσε παιδάκι μου, πέσε τι έχει να μας πεις. Τι του είπε παρακαλώ, παρακαλώ, να δείτε τι σημαίνει, άνθρωπος που πλησιάζει, είπαμε, είδατε τι κλαίει εδώ, πλησιάζει τη σοφία του Θεού και την καταλαβαίνει, την πιάνει, την αισθάνεται, ξέρει ποιος είναι η αλήθεια. Εγώ λοιπόν περίμενα να ακούσω, κάποια στιγμή την ακούω, να κλαίει. Σηκώνω, λέει, τα μάτια μου, την είδα, έτρεχαν τα μάτια μου, λοιπόν, παιδί μου, λέει, τι έχεις. Δεν πάτερ θα σου πω κάτι Και πήγα σε έναν παπά να ξομολογηθώ Και μόλις του είπα τις αμαρτίες μου Πολλές, μεγάλες, βαριές αμαρτίες Εκείνος ο παπάς μου είπε Άιντε καημένοι και τι έκανες Άντε πήγαινε να κοινωνήσεις Γρήγορα, γρήγορα μου διάβασε μια ευχή Και μου είπε να πας να κοινωνήσω εγώ όμως λέει το κορίτσι τώρα έτσι σας είπα μοντέρνο εγώ όμως δεν αισθάνθηκα δεν μπορούσα να πάω να με αυτά που είχα κάνει και έψαξα έφαγα τον κόσμο στην Αθήνα να βρω έναν αυστηρό πνευματικό τουλάχιστον να πάρω έναν κανόνα να πάρω έναν κανόνα δεν μπορούσε η συγχυρισσή μου να συμβιβαστεί Με το να, πάω να Γιατί Γιατί την πληροφορούσε μέσα της Η σοφία του Θεού Βλέπετε κοσμικά κοπέλα Αλλά επειδή την έψαχνε τη σοφία του Θεού Μακάριος ποιος Ως έβρε Σοφία ναι έβρε Την έψαχνε τη σοφία του Θεού Ο Κύριος την κατεύθυνε σωστά Έλα εδώ μου Έχεις δίκιο Δεν ήταν αυτός ο παπά σωστός Έλα τώρα σε πάω εγώ. Και μόλις την πήγα, λέεις αυτό, ε, μόλις ήρθε σε μένα, της έβαλα και ένα μικρό κανόνα, κλπ. Α! Α! Έφυγε κλέγοντας. χαρούμενη πέταγε. Πέταγε. Πέταγε. Γιατί? Γιατί εύγνωστος συστήνει η Σοφία. Εύκολα την καταλαβαίνει κανείς τη Σοφία. Εύκολα την γνωρίζει. Ξέρει που είναι. Ξέρει που είναι. Ξέρει ποιος την έχει. Ξέρεις, ξέρεις και εσύ ξέρει πού θα πάει να τη βρεις. Όταν λοιπόν κρύβεσαι και δεν θες να πάει να τη βρεις, και πας και βρίσκεις τον παπά τον μοντέρνο, πας και βρίσκεις τον παπά Τιμόθεο που είναι κουρεμένος, ξυρισμένος, δεν ξέρω τι είναι. Ε τότε τι να σου κάνω. Τότε τι να σου κάνω Τότε μόνο σου πήγες και έφαγες τα, τα μάτια σου. Έγγνωστος ε, εσύ. Εύκολα την καταλαβαίνεις. Εύκολα γνωρίζεται η σοφία του Θεού. Δεν είναι δύσκολη η σοφία του Θεού. Εύκολα την βρίσκεις. Αρκεί να θέλει να τη βρίσκεις. Αυτό σημαίνει εύγνωστο στο τι. Εστί, πάση της εγγύζως είναι αυτή. Πώς την πλησιάζω. Και πάντα τίμιον ούκα αξιον αυτή σε τι. Αυτή σε τι. Δηλαδή όλα αυτά που εμείς θεωρούμε τίμια και άξια και μεγάλα τα χρυσά, τα αργυρά που λέγαμε, ε, τα σπίτια, ε, οι πολυκατοικίες, τα κότερα, τα αυτοκίνητα, τα το τι, τα, το τι, τα, το τι, τα. Μπροστά της λέει δεν μετά. Αν δεν τιμιον, ου κάξιον αυτή Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Επομένως, Τελειώνουμε αγαπητοί μου αδελφοί. Ένα στίχο κάναμε. Δεν πειράζει. Αλλά είδατε τι ζουμί είχε. Είδατε τι ουσία είχε. Είδατε πόσο μεγάλο ήταν. Είδατε, είδατε πόσα κρύβει αυτό το ιερό βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή που κάθεσε και βλέπει σήμερα τη τηλεόραση και δεν απλώνει το χεράκι σου να την πάρει. Να θλιστεί λίγο στο δωματιάκι σου και να διαβάσει το λόγο του κυρίου. Να μορφωθεί. Να πλουτίσει η καρδία σου και τουλάχιστον να έχει μεθαύριο ενώπιον του κυρίου κάτι να του πείσω όταν θα σε ρωτήσει, κυριέ μου, εγώ ε, διάβαζα τον όμως και προσπαθούσα προσπαθούσα να τον εφαρμόσω προσπαθούσα να τον εφαρμόσω, μπορεί να είμαι άνθρωπος αμαρτωλός σου ζητώ συγγνώμη για τις παρεκτροπές μου, για τις αμαρτίες μου αλλά κυριά μου ήθελα, τον διάβαζα, αγωνιζόμουν κυριέ μου εμείς ξέρετε γιατί δεν ανοίγουμε την αναγκριτράφη, να πούμε την αλήθεια γιατί δεν ανοίγουμε, γιατί άμα την ανοίξουμε και βρούμε τίποτα που δεν μα συμφέρει. παπα. αυτό, -πα -πα -πα -πα -πα -πα -πα. λίστο, Να μην τα ακούμε. Γιατί ξέρει ότι θα πέσει επάνω σε τέτοια χωρία τη Αγία Γραφή που δεν σε συμφέρουν. Που δεν με συμφέρουν. Και εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Γιατί είμαστε εγωιστέ και δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ο Θεό να είναι μαζί σα. Και Θεού θέλοντος, το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ κανονικά. Παραμονή του Αγίου Δημήτρη, όλο αυτό δεν επηρεάζει σε τίποτα. Θα είμαστε κανονικά. Ορίστε. Τι. Α, Θα πάτε ανήμερα την Κυριακή θα πάτε στον Αγίου Δημήτρη. Θα εδώ την παραμονή, παραμονή και ανήμερα θα πάτε στον Αγίου Δημήτρη. Μην ξεχάσετε στο τέλο να πείτε να σας δώσω τα σαββουδάκια που σας είπα.